Χοιρόμαστε αντικείμενα θαύμασμού χειρόμαστε αντικείμενο θαύμασμού. Σαράντα δυο πίχε σπάνι. Σαάντα δυο πίχε σπάνιε κάμπου, η Επειδή παρακολουθώ και τις ξένες εφημερίδες, γινόμαστε αντικείμενο θαυμασμού γιατί ξεπεράσαμε την κρίση, ενώ όλοι μας είχαν για το του κουβαρά που λέμε στο χωριό μου. Είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όπως είπε χτες, γίναμε αντικείμενο θαυμασμού γιατί ξεπεράσαμε την κρίση. Έτσι το έχει αντιληφθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, βοήθησε και αυτός βέβαια, έχει υπογράψει Καμιά 25η πράξη νομοθετικού περιεχομένου είναι πράξει που παρακάμπτουν τη Βουλή, τι δημοκρατικέ διαδικασίε και μόνο σε έκτακτα γεγονότα και περιστάσει πρέπει να υπογράφονται. Είχαμε 25 φορέ, περίπου 25 τέτοιου τύπου έκτακτα γεγονότα και έχει υπογράψει όλου του νόμου, μνημόνια, μεσοπρόθεσμα και οτιδήποτε άλλο απορρέει από αυτά για την καταστροφή του ελληνικού λαού. Όμω χθε ξεπεράστηκε η κρίση, όχι ότι βγήκαμε στι αγορέ. Η κρίση είναι ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, συμβολίζει, συμπυκνώνει. Τη του των Ελλήνων πολιτών. Οπότε έτσι τελήσαμε να ξεκινήσουμε και νομ, νομίζουμε ότι ταιριάζει απόλυτα με τη βράκα που μουσικό θα υπογραμμίσει όλα τα πολύ ωραία που θα ακούσουμε σήμερα, περιμένοντα τη Μέρκελ για δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο ξανά τα ίδια με τα περίκλειστα σπίτια όπω έλεγε παλά, παλιά η ανακοίνωση του ραδιοφώνου όταν είχε έρθει ο Γερμανός Ισβολέα. Τότε αυτά. Σήμερα ανοιχτοί δρόμοι, ανοιχτέ πλατείε, ανοιχτή σταθμή του μετρό. Ανοιχτέ οι καρδιές των Ελλήνων, διότι υποδέχονται όχι το γερμανό εισβολέα, αλλήλωνον όπω σαν φίλο έρχεται, και είναι από τι περιπτώσει που οι φίλοι είναι χειρότεροι και από του εχθρού, όπω μπορεί ο καθένα να καταλάβει με την πράξη του πια, με την πείρα του και με τη δράση του. Ο πρωθυπουργό τη χώρα, Αντώνη Σαμαρά, μα περιγράφει λίγο τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Με την δοκιμαστική έξοδο στις αγορέ σήμερα, ανοίξαμε το δρόμο να έρθει κι άλλο μνημόνιο από τι αγορέ αύριο. Hey! Στην την ανάπτυξη. Ανοίξαμε το δρόμο. Να έρθει κι άλλο πνημόνιο. Άμεσα. Ή αύριο ή άμεσα διαλέγεται τον χρονικό προσδιορισμό και... Παίρνετε ό,τι από τα δύο θέλετε. Διότι άλλο μνημόνιο θέλετε. Δεν θα το πούνε βεβαίω μνημόνιο. Ποτέ δεν θα χρησιμοποιηθεί αυτή η λέξη. Μπορεί να γίνει και κάποια πανηγυρική εκδήλωση ότι τελειώσαμε τα προηγούμενα μνημόνια. Στα λόγια έχουν τελειώσει. Βγήκαμε και στι αγορέ. Ένα ωραίο θέατρο παίζεται με πολύ μεγάλη επιτυχία. Παγκοσμίου βεληνικού. Στηρίζουν όσο μπορούν να στηρίξουν αυτοί που πρέπει να στηρίξουν. Το Σαμαρά και την παρέα του, τον πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Σαμαρά, τον Ευάγγελο. Βενιζέλο σήμερα, χτες δηλαδή, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, βγήκαμε στις αγορές. Σήμερα βγήκαμε στις διεθνείς αγορές. Και στην Η υποδοχή. Του πενταετού ελληνικού ομολόγου ξεπέρασε το δράκο. Τη βράγκα μου στη λίμνη, σε ποιον να μου την πλύνει. Την ανάπτυξη. Σε να την απλώσει, στον ήλιο να στεγνώσει. Την και άλλο μνημόνιο. Σε ποια ένζημη αξία, πονα τη ιερώση. Η υποδοχή του πενταετού ελληνικού ομολόγου ξεπέρασε το δράκο. Του παραμυθιού, διότι ένα παραμυθιού. και ο Αντώνης Αμαράς το περιέγραψε πάρα πολύ ωραία. Ε, το τέριαξε απόλυτα με το επιτόκιο το οποίο ξεπεράσαμε και δεν το περίμενε κανεί. Δεν ήταν 5, ήταν 4,95. Χαρούμενοι όλοι. Περιμένουμε πλέον όλα αυτά, όπω λένε και τα κυβερνητικά στελέχη, να έρθουν και στι τσέπε και στα πορτοφόλια και είναι θέμα πολύ σύντομο ανάλογα τι εκλογικέ αναμετρήσει που θα έχουμε. Όσε περισσότερε εκλογέ, τόσο περισσότερα μέτρα υπέρ όλων θα. Νιώσουμε. Θα γίνουμε μια κανονική χώρα, όπως έλεγε χθε πάνω από 10 φορές ο πρετεντέρης. Θα έλεγα όμως ότι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ένα. Ότι η χώρα επιστρέφει στην κανονικότητα. Τιν -τιν. Μια κανονικότητα την οποία στερείται από το 2010. Και αυτό πρέπει να το πούμε. Μέσα στα χρόνια αυτά, μια κανονική χώρα κανονικά, τιν -τιν. πρέπει να έχει πρόσβαση στις αγορέ, όπως όλες οι κανονικές χώρες του κόσμου. Μια χώρα η οποία θα μπορεί να έχει δημοσιονομικά πλεονάσματα... Όπω όλε οι κανονικέ χώρε. Η οποία θα έχει πλεονασματικό ισοζύγιο πληρωμών. Όπω όλε οι κανονικέ χώρε. Η οποία θα έχει φθηνό χρήμα. Όπω όλε οι κανονικέ χώρε. Θα έλεγα λοιπόν ότι να, να μπούμε στην κανονικότητα, να ξαναγίνει μια κανονική χώρα, με την ελπίδα ότι αυτή η νέα κανονική χώρα, να το πω έτσι, δεν θα είναι η ίδια η ίδια στρεβλή χώρα και ανόητη χώρα που μπήκε στην κρίση. Hey! Να έρθει κι άλλο μνημόνιο αύριο. Κι μουουν την. Τιν την. Του σε πανάσχημα μέσα. Και το Μέγκα που είναι το μέσο φυσιολογικά μια χαρά σε πάει. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό. Ο Σταβρο του ήταν αυτό, ο τελευταίο γιατί πριν ήταν ο πριντέρε που θέλει την κανονικότητα και γυρίζουμε στην κανονικότητα και επιστρέφουμε σε όλα τα κανονικά. Ο Σταύρο, όπω ακούσατε, θα το ακούσουμε και πιο αναλυτικά σε λίγο. Ερωτήθηκε από τον Ευαγγελάτο χθε δεύτερη συνέντευξη μέσα σε δύο μέρε, αν, αν τον στηρίζει το μέγκα. Και ο ίδιο δήλωσε ότι δεν το ξέρει και βεβαίω δεν του έχει δοθεί και ευκαιρία να παρακολουθήσει μέγα για να δει τι ακριβώ συμβαίνει. Έχετε όλη απορία γιατί ο πιωτόπουλο είναι μαύρο. Γιατί είναι μαύρο. Όχι επειδή είναι δήμαρχο Καμπούλ, όπω είπε ο ίδιο χθε, αλλά επειδή κυκλοφορεί στου δρόμου. Ερώτηση: Είστε χειμερινό κολυμβητή. Όχι, δεν αντέχω το γκριό νερό. Okay. Το μαύρισμα. Από το δρόμο. Δηλαδή. Μαύρισμα εξτρατεία. δηλαδή. <laughs> γυφτάκι στα φανάρια. Τι. Όχι, αλλά εξτρατεία. Δηλαδή. Όταν λιώνει τα παππούσια στο πεζοδρόμιο, προωθώντα την υποψηφιότητά σου και κάτω από τον ήλιο γιατί ευτυχώ υπάρχει ηλιοφάνεια αυτέ τι μέρε. Σε χτυπάει το πρόσωπο και μαυρίζεις Σε χτυπάει το πρόσωπο και μαυρίζεις Σε στο χορκό, στο κο. μου. Μάλιστα. Άρα είναι αυτό που το... λέμε το ταξιτζή. Το μαύρισμα του ταξιτζή. Έχει Πιλιοτόπουλο επειδή γυρίζει στου δρόμου. Μα κάθε χρόνο είναι μαύρο. Και μάλιστα μέσα στο χειμώνα. Όχι φέτο που είναι υποψήφιος, Ήταν πέρυσι υποψήφιο κάπου που γύριζε και μαύρησε. Εκτό αν γυρίζει συνεχώ πάνω στον ήλιο, κάτω από τον ήλιο. Και έχει αυτό το πάρα πολύ όμορφο ε, χρώμα. Είδατε τι κάνει για εσά του Αθηναίους ο Άρης Πιλιοτόπουλο. Να το εκτιμήσετε τώρα που έρχονται και εκλογέ. Ο Σταύρο Σοδωράκη θα γίνει κάποια στιγμή πρωθυπουργό. Γιατί, επειδή κάνει. Έκανε και κάνει το ίδιο που έκανε και ο Σαμαράς κάποτε. Γιατί το έκανε και πώς το έκανε, Το έχω ακούσει που το λες, αλλά θέλω να το κάνεις πιο συγκεκριμένο. Δε, δεν υπάρχει πιο συγκεκριμένο. Είναι ότι και είναι ειλικρινές... Ότι ξυπνούσα κάποια βράδια και κοιτούσα το ταβάνε Τη βράκα μου στη λίμνη ψεπια να μου την εμπλύνει Ξυπνούσα κάποια βράδια και κοιτούσα το ταβάνε Σε ποιον να την απελώσει στον ήλιο να στενώσει Κοιτάζοντας τους σπιτιού μου Σε ποια ένζηνη αξία πονα δυσυερώσει Τουλάχιστον 8 χρόνια Κοιτάζοντας τους τείχους σπιτιού μου Τη βράκα μου την ντόση Σε ποια να τη διπλώσει Θα σα πω επιπλέον το εξή: Ότι εγώ αυτό κύριε κύριο Βαγκελάτο τη θέση μου αυτή την πλήρωσα. Και την πλήρωσα, θα σα έλεγα, μένοντα για πολλά χρόνια, τουλάχιστον 8 χρόνια, κοιτάζοντα του τείχου σπιτιού μου. Βεβαίω, αυτή τη διαδικασία μαθαίνει. Θα σα έλεγα ότι γίνεσαι και καλύτερο. Αλλά είναι πολλά χρόνια για ένα μαχόμενο πολιτικό. Τώρα ξέρουμε τι φταίει Η τείχη του σπιτιού του Σαμαρά που για 8 χρόνια του κοίταγε και το ταβάνι. Του Σταύρου Θεοδωράκη, του σπιτιού πάλι, που δεν μα είπε για πόσο καιρό, αλλά το κοίταγε. Αυτή ήταν η απάντηση του Σταύρου Θεοδωράκη και ιδίω τον Ευαγγελάτο, τα πάνε για τους τείχου και τα ταβάνια. Ήταν απάντηση στην ερώτηση: Γιατί έφτιαξε στο ποτάμι. Επειδή κοίταγα τα ταβάνια όταν. το ταβάνι, το συγκεκριμένο, όταν κοιμόμουν. Έτσι έχουμε μια σφαιρική εικόνα και αν κρίνουμε την πορεία του ενό, μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για την πορεία όλων μα, γιατί όποιο κοιτάει ταβάνια τείχου, πατώματα, παρκέ, κάποια στιγμή ασχολείται και με τα κοινά αυτού του τόπου. Με τούβλα και με τσιμέντα, γενικότερα έχει να κάνει η όποια εικόνα όπω το πάρετε. Είτε ενώ κοιτάει τα ταβάνια, είτε ενώ διοικεί την χώρα. Ε, για τα θέματα τη κρίση, έχουμε όλη απορία για τα μνημόνια, για τον καπιταλισμό. Όπω λειτουργήσε, που χάθηκε το παιχνίδι. Παράδοξο να χαθεί το παιχνίδι στον καπιταλισμό. Το κέρδο, το κυνήγι του κέρδου και οι φούσκε, οι μεγάλε. Όποιο θέλει να μάθει τι ακριβώ έχει γίνει, βέβαια υπάρχει η κυρία Κρούγκμαν που έλεγε ο Μπούρα. Υπάρχει ο Στίγκλητς, υπάρχουν ένα σωρό μεγάλοι πανεπιστημιακοί καθηγητέ, αναλυτές και Έλληνες και ξένοι κυρίως Αλλά δεν τα έχουν πει αυτοί όλα Υπάρχει κάποιος που τα έχει πει όλα Αρθογραφώ τέσσερα χρόνια τώρα για τη κρίση Τα έχω πει όλα για τη κρίση Τα έχω πει όλα, έχω πει πολύ περισσότερα από ό,τι έχει πει οποιοςδήποτε ένας πολιτικός Τα έχω πει όλα για την κρίση Τα έχω πει όλα για την κρίση και μόλις λέω παιδιά ξεκινάμε, αρχίζουν όλοι και έρχονται από πίσω μου και μου λένε ξεκινάμε. Αυτό συνέβη. Έτσι ακριβώς. Τα έχω πει όλα για την κρίση. Οποιος θέλει να μπει να τα διαβάσει. Το είπε χθε τον Ευαγγελάτο. Είναι ωραίε συνεντεύξει του Αύγου δεν είναι πάρα πολύ υλικό, τόσο που δεν χωράει εδώ σε εμά. Αλλά είναι και ωραίος γενικότερα. Είναι ωραίε συνεντεύξει. Βλέπει κάτι ωραίο, ένα τηλεοπτικό θέαμα, ένα πρόγραμμα τηλεοπτικό, με αρχή, μέση, τέλο. Πραγματικά ωραίο να τα παρακολουθείτε όπου βρίσκεστε. Δεν μαθαίνετε και πολλά για το τι θέλει να μα πει. Δεν έχει σημασία. Δεν χρειάζεται άλλωστε και να στα πει κάποιο καθαρά. ή πάλι αυτά που έχει στο μυαλό σου, θα νομίζει ότι σου έχει πει. Οπότε καλά κάνει και δεν τα ξεκαθαρίζει. Είμαστε στην εποχή που δεν χρειάζονται πολλά ξεκαθαρίσματα. Απλά υπάρξει. Υπάρχω εκεί, στο ποτάμι, στην τηλεόραση. Υπάρξει ή ω τηλεθεατή, θα υπάρξει ω ψηφοφόρο και ο φορολογούμενος μονίμος. Στην πορεία έχει ήδη και ω δούλο. Αλλά επιλογέ είναι. Και ρόλοι που πρέπει να πεχθούν από πάρα πολλού, αλλιώ δεν μπορεί να προχωρήσει. Η ανθρωπότητα μπροστά. Έχουμε έρθει δε στη στιγμή που πρέπει να αρχίσει η ανταπόδοση, όπω λέει και ένα άλλο μεγάλο ηγέτη. Οι θυσίε είναι πολλέ και σκληρέ. Έχουμε φύγει από την δύσκολη περιοχή των περικοπών, εδώ και αρκετό καιρό. Τώρα αρχίζει η ανταπόδοση. Ε, Τώρα αρχίζει η ανταπόδοση. Τιμ-τιμ! Τιντιν ανάπτυξη Ο Σταύρος Στοδωράκης μας προεδοποιεί κάνει και την αναγγελία για όποιον δεν το έχει καταλάβει ότι την έρχεται η ανάπτυξη μπορεί να λέει την ήρθε η ανάπτυξη δεν έχει ρήμα εμείς θα βάλουμε το σωστό χρόνο και το σωστό ρήμα έδωνε ελληνοφρένε με όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία ξαναπεριμένοντας τη Μέρκελ 211 200 Όποιο θέλει να πει κάτι στον Αποστόλη Μейλ στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papaki realfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real στο κινητό του, κενό, το μήνυμά του και αποστολή στο 54%. Αυτό στοιχίζει 1,23 ευρώ συμπεριλαμβανομένο και του ΦΠΑ. Η Κατέρινα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο. Ακούσαμε χθε από τον κύριο Παπούλια να λέει ότι είμαστε άξιοι θα βασμού επειδή ξεπεράσαμε την κρίση. Ακούσαμε από το Σαμαρά να λέει βγαίνουμε στις αγορές, το ακούσαμε από τον Στουρνάρ να λέει βγαίνουμε στις αγορές και γίναμε πρωτοσέλιδο, το ακούσαμε και από τον Βενιζέλο μάλιστα είπε και για την ανταπόδοση, δεν, έχει καμία, δεν έχουν καμία αξία όλοι αυτοί, το συγκεκριμένο γεγονός έχει μόνο αξία αν το ακούς από το στόμα της Τατιάνα Στεφανίδου. Μια πολύ μεγάλη μέρα σήμερα για την ελληνική οικονομία ε, Μετά από τέσσερα ολόκληρα χρόνια η χώρα μας, η Ελλάδα επιστρέφει στις αγορές η κουρελού, η Ολό Πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη την πολύ μεγάλη μέρα αυτή για την ελληνική οικονομία Μετά από τέσσερα ολόκληρα χρόνια που είμαστε αποκλεισμένοι από τις αγορές, μετά από τέσσερα ολόκληρα χρόνια που δηλαδή η Ελλάδα δεν μπορούσε να δανειστεί χρήματα, διότι θεωρείται μια επισφαλής χώρα που αναμένεται να χρεοκοπήσει, η Ελλάδα επέστρεψε σήμερα στι αγορές. Εινόμαστε αντικείμενο Σήμερα βγήκαμε στις διεθνείς αγορές. Η Ελλάδα επέστρεψε σήμερα σε αγορές. Εύπειρα μενα στα πανια, εύπειρα τελειώσω κοριο, εύπειρα τεριστός την της. Σήμερα βγήκαμε στις διεθνείς αγορές. Η Ελλάδα επέστρεψε σήμερα σε αγορές. Αν το ξέρει νιμάνα μου Είστε χειμερινός κολυμβητής. Όχι. Δεν αντέχω το κρύο νερό. Με τη δοκιμαστική έξοδο στους αγορές σήμερα, ανοίξαμε τον δρόμο. Να έρθει κι άλλο μνημόνιο. Αύριο την την την την την και το την την το την την την χαρά την την την την την την την την την Δε λίγο Μέγκα να καταλάβει τι γίνεται. Δεν γίνεται να μην έχει παρακολουθήσει η Μέγκα για να δει πόσο πολύ καλά τον πάει. Δεν ξέρει για το Μέγκα, ότι τον πάει πάρα πολύ καλά. Δεν του είπε και κανεί από του συνεργάτε ότι το Μέγκα μα πάει ή κάποιο άλλο κανάλι δεν μα πάει. Δεν υπάρχει τέτοιο. Όλοι τον πάνε, δεν έχει σημασία. Το φασισμό ΑΕ, το νέο ντοκιμαντέρ του Άριχα Τη Στεφάνου, είναι και στη σελίδα τη Ελληνοφρενία. Από χτε το βράδυ, περίπου στι 8 ανέβηκε και σε εμά. Όποιο θέλει να το δει. Εντελώ δωρεάν εννοείται, άλλωστε όλοι μαζί το φτιάξαμε. Αυτό όντω το φτιάξαμε όλοι μαζί. Ε, μπορεί να μπει στο ελληνοφrenian.net.gr, το επίσημο site μα. Υπάρχει και εκεί, υπάρχει και σε άλλα site, αλλά υπάρχει και σε εμά. Αν το έχετε πρόχειρο, δείτε το. Δεν το έχω προλαλήσει με το δόλο, αλλά μάλλον αξίζει τον κόπο. Έχω εμπιστοσύνη στον Άρχα Τη Στεφάνου και στην αντίληψή του και στι δουλειέ που κάνει. Είναι η τρίτη μετά τον Τετόκρα και την Καταστρόικα. Τώρα. Θα δώσουμε δύο προσκλήσεις για σήμερα στους Θεσσαλονικείς να δούνε Ζαραλίκο και δύο προσκλήσεις για αύριο στους Αθηναίους να δούνε Ζαραλίκο που είναι και η τελευταία του εμφάνιση στην Αθήνα. Οι δύο πρώτοι που θα πάρετε τώρα από Θεσσαλονίκη, 208 8200 θα πάτε στο Μήλο όπου είναι σήμερα στις 10 το βράδυ να δείτε το Χριστόφορο. Και οι δύο δεύτεροι που θα πάρετε στο 2.11.200 και θα είστε Αθηναίοι όμως Θα πάτε αύριο στο Σταυρό του Νότου να δείτε στις 10 πάλι Χριστόφορος Ζαραλίκου. Η τελευταία του παράσταση μέχρι τότε. Όσοι δεν θα ασχοληθείτε με αυτά θα ακούσετε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έναν ορισμό από τον Άρη Σπιλιωτόπουλο, επειδή πολλοί του την έχουν πει ότι είναι περιποιημένος, αυτά τα λοβεράκια, τα καμισάκια, γενικότερα ασχολείται πολύ με τον ντύσιμό του, έδωσε μια αποστομωτική πραγματικά απάντηση, η οποία... Εκεί που δεν το περιμένει, έχει κέφια και, και αυτή η προεκλογική περίοδο θα μα δώσει πάρα πολλά και κυρίω μα δίνει έναν άριστη πιλιοτόπουλο έτσι όπως δεν τον έχουμε φανταστεί. Η ερώτηση είναι: Γιατί είναι περιποιημένο, και ακούστε την απάντηση. Πώ λοιπόν δεν είμαι συγκρουσιακό. Συγκρουσιακό είμαι και είμαι. Έχουν μπερδέψει την αξιοπρέπεια με το ασαλάκο του. Προφανώ εγώ θέλω να είμαι καθαρό και ευπρεπεί, γιατί εγώ πιστεύω ότι όποιο προσέχει την εμφανισή του, πάνω απ' όλα έχει καθαρή ψυχή. Δεν μπορεί να είσαι εντό αγωγικών βρώμικο και από την άλλη πλευρά να μην υπάρχει κάτι το ατιμέλειτο συνήθω στην ψυχή. Δέχομαι. Εγώ πιστεύω δηλαδή ο, καθ... ο πολιτικός προσέχει την εμφάνισή του από ευπρέπεια και από αξιοπρέπεια μόνο και μόνο γιατί έχει καθαρή σκέψη και πάνω απ' όλα καθαρή ψυχή. Έχει καθαρή ψυχή ο πολιτικός επειδή φροντίζει την εμφάνισή του. Άρης Πιλιοτόπουλο. αμοντάριστο, στον Μποχδάνο, στο ευθέως προχθέ το βράδυ, Το είπε αυτό και έτσι μα απάντησε, δεν μα απάντησε για την επιμέλεια. Άλλωστε, ποιο μοιάζεται, α είναι επιμελή, α μην είναι, δεν έχει σημασία. Μάθαμε ότι ο πολιτικό που φροντίζει τον εαυτό του εξωτερικά έχει καθαρή ψυχή. Δεν υπάρχει πιθανότητα να μην ισχύει η καθαρή ψυχή, η καθαριότητα και η καθαρότητα τη ψυχή. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Και θέλουμε ακόμη ένα, ένα μήνα μέχρι τι. Ένα μήνα και κάτι, μέχρι τι ευρωεκλογέ και δημοτικέ βεβαίω. Οπότε φανταστείτε και φαντάζεστε τι θα ακολουθήσει. Λαό μέρο Α Έλα, ρε βαρβαζόν που είσαι αγαπητό mia ώρα perno. Τι γίνεται. μια σουβολά να σου που αλλά τώρα ήταν μια εδώ πέρα που εδώ στον και πάλι. Τέλος, ήθελα να σου πω και τι... στεναχωρέθηκες, στεναχωρέθηκες, δεν πήγε να τις ένα καρβέλι ψωμί. Τι να το κάνω το με... δεν Ποσχεδί. δεν θα, την έσουνες, θα τη βοήθαχες, Να μην ψάξει σήμερα του Τέλο πάντων. Ε, πάνω, μ που πάνω, πάνω. Τα... Τα... Τα... μακριά και φωτογραφία, να ανεβάσουμε στο Instagram. Όχι δεν φλεω, όχι δεν. Στο σήμερα. Μπορούσα να το δείτε τη του ότι τους πήραμε στο φαλάκι τους ε, μερίτες που ήταν μπροστά και πηγαίναμε προς το ποιμάνι, ή, οι που ήταν μπροστά λέγανε, το πάμε, μας ακολουθεί, Αστείο Και ένα τρίτο που γιατί το παραδέχονται. Είχε λέει άπειρο κόσμο το πάμε και οι υπόλοιποι ήταν μια κουτσουλιά. Αλλά τέλο πάντων. Δεν ξέρω. οι ίδιοι λένε. Ακούω το σοφάκι εδώ πέρα τώρα την βούλτευση Ναι Και θυμήθηκα ότι μία μέρα μετά που γίνανε όλα αυτά που γίνανε Έλεγε εμείς στη βουλή θα εμπιστευτούμε έναν άνθρωπο Που δεν ξέρει που είναι ο γιος του για τον Παλτάκο Ναι, ναι Για το αυτόφορο Μέχρι τώρα που ήξερε που είναι ο γιος του ήταν αξιόπιστος Έλα μου ντε Δηλαδή η ταινία είναι το άδειασμα του Τάκη Και θέλω να σου πω στη λογική που είχε πει ο Αντωνάκη Τάκη θυμάσαι. Πού είσαι, Το άδειασμα του τάκη. Τάκη, Υ θυμάσαι Να σου πω, Θυμάσαι μια φορά που μου είχες υποσχεθεί κάτι. Συλλογική λοιπόν που έλεγε ο Σαμάρα, κάποια, κάποια στιγμή που γύρισε κάτι λεστά πίσω και λέει: Μα δεν βρέθηκε ένα να πει ένα ευχαριστώ. Ρωτάω τώρα να μην βρεθεί ένα να πει ρε παιδιά, εντάξει. Κάποια από αυτά ισχύουν. Ούτε ένα θα μην βρεθεί. Ο οποίο αμαρά βέβαια. Θα ήθελα να ζω σε μια χώρα όπου όταν κάποιο διορθώνει μια αδικία όπω έλεγε ο ίδιο. Δεν το κάνει κουνώντα το χέρι και απαιτώντα ευχαριστώ. Θέλω να δω κάποιον να το κάνει στα τέσσερα ζητώντα συγγνώμη. Όταν όπω λε, διορθώνει μια αδικία. Όχι να ζητά ευχαριστώ από πάνω. Ή τουλάχιστον με μια σεμνότητα. Με μια σεμνότητα. Α το πούμε έτσι. Χαζόταν ας... ο καραμάλιστα που ήθελε παντού σεμνότητα και ταπεινότητα. Έλαντε. Τι ήθελε και το είπε, Από το τότε μόνο προς. σεμνότητα και ταπεινότητα δεν υπάρχει. Στο τους. Ακούω όλου αυτού του πεταμένου του μπράβου των τοκογλήφων που κάνω τη κυβερνάνε να λένε ότι ανήκουμε στην Δύση. Να του ενημερώσω ότι ανήκουμε στην άγρια Δύση και ότι ελάχιστη γλίθο είναι από πίσω και πούπουλα. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε, μια πορεία να μου λύσεις. Πώ γίνεται, ρε παιδάκι μου, το 2010 με 125% του ΑΕΠ να μα φετάσουν οι αγορέ έξω, και τώρα με 175 να μα ξαναδέχονται. Πώ γίνεται, Πώ γίνεται αυτό. Χάρη στον Αντώνιο Σαμαρατίνο, πώς πώ γίνεται. Δεν βλέπεις την προσπάθεια που γίνεται τόσο καιρό. Α, και τι θυσίε μα, ξέχασα. Αν έχει εκείνε οι θυσίε μα που έπρεπε να πιάσουν τόπο, τώρα θα πιάσουν. Μα. Άρα βγαίνει δηλαδή. Τι σου ράψου, παιδί μου, βγαίνει με τι αγορέ. Τι σου. <laughs> αγορές, Η Ελλάδα στι αγορέ του κόσμου. Κομμοδία. Σήμερα βγήκαμε στις διεθνείς αγορές. Η Ελλάδα επέστρεψε σήμερα στις αγορές. Η υποδοχή του πενταετούς ελληνικού ομολόγου ξεπέρασε το δράκο. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Κι είναι ωραίο να ακούς μαζί και την Τατιάνα και το Σαμαράνα πανηγυρίζουν με αυτή τη χαρά στη φωνή. Ο ένας από τους δύο βέβαια πιο συγκρατημένος, βρείτε το εσείς, και πιο όριμος. Από πότε... Οι δύο τη Αθήνα, γιατί έχετε αποκλείσει το τηλεφωνικό και δεν μπορούν να πάρουν Θεσσαλονική. Οι δύο Αθηναίοι που θα πάνε αύριο να δουν τον Χριστόφορο Ζαραλίκο είναι ο κύριο Λευτέρη Μούτσιο και ο κύριο Σίμιγδαλά Μανώλη, στο Σταυρό του Νότου, στο Νεοκόσμο, ξέρετε που είναι, Φραντζή εκεί και θα ρίπου. 10 η ώρα ξεκινάει να είστε εκεί ακριβώ, θα πείτε στην είσοδα Ελληνοφρένια. Του δύο Θεσσαλονίκη του αναμένουμε. Οπότε ισχύει το 2-1200-8-200, μόλι του έχουμε θα του ανακοινώσουμε. Μέχρι τότε. Θα ακούσουμε ποιος τους έχουμε. Τους δύο ήρθανε κιόλας οι δύο Θεσσαλονικοί. Είναι ο κύριος Σαβουλίδης Θοδωρής και η κυρία Κικί Πέτρου. Θα είστε σήμερα. Σήμερα είναι η Θεσσαλονική. Σήμερα 11 η ώρα στο Μήλο για να δείτε το Χριστόφορο Ζαραλίκο. Οπότε είπαμε και του Αθηναίους, είπαμε και του Θεσσαλονικείς. Πάμε να ακούσουμε μία που αντιστέκεται στεναρά η μόνη, η μόνη φωνή που έχουμε κατά της Μέρκελ. Hitler! female Gummi Citren. You hear me? We say no to Angela Merkel. We say no like Metaxas. Oriste. Ta epi paliotera bebe. Den xezo tha kanei ke simera show, Mega. Ο Σταύρος με το δικό του και η Μαρία Σπυράκη με τον ηγέτη Αντώνη Σαμαρά που τρώει το αρνί. Θα το ακούσουμε στι αφιερώσεις σε λίγους οι παραγγελές. Ο Σταύρος λοιπόν Θεοδωράκης χθε έδωσε συνέντευξη, το ρωτάει ο Βαγγελάτος αν πίσω από το Σταύρο είναι ο Βαρδίνο ή ο Μπόμπολα. Ρώτησε πολύ συγκεκριμένα ονόματα όπως το συζητάμε όλοι. Η απάντηση του Σταύρου Θεοδωράκη ήταν ότι δεν το, ξέρει το μέγκα. Ε, παρά μόνο ο διευθυντή Χρήστος Παραγγελόπουλο τον πήρε τηλέφωνο. Και ενώ η ερώτηση ήταν για Βαρδινογιάννη Μπόμπολα, η απάντηση του Δωράκη ήταν για συναδέλφου του στο Μέγκα. Ο Σταύρος Θεωράκη που δουλεύει στο Μέγκα, ναι. Ε, που είναι ένα κανάλι που αρκετέ φορέ έχει έρθει σε σύγκρουση, για παράδειγμα με το ΣΥΡΙΖΑ, ναι. που έχει ω συνειδιοκτήτε μεγάλου εκδότε και μεγάλου επιχειρηματίε τη χώρα. Λέει κάποιο, δεν συνεννοήθηκε. Με τον Βαρδινογιάννη, με τον Μπόμπολα, έκανε ένα κόμμα δουλεύοντα εκεί χωρίς να του το πει, χωρί να του ρωτήσει. Ε, αν εξαιρέσει το τηλεφώνημα που έκανα στον Χρήστο, Το Παναγιώτοπουλο που ήταν mm. διευθυντή μου, μερικέ ώρε πριν βγάλω την ανακοίνωση, ξεκινάμε. Κανεί από το Μέγκα, κανεί από το Μέγκα, εκτό από του πολύ μου συνεργάτε που με ακολουθήσαν και στην πολιτική, δεν ήξερε το παραμικρό. Και αυτή η αμηχανή, αν το θες, Φάνηκε ότι οι άνθρωποι που ήμασταν μαζί ε, στο δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη είπαν τα χειρότερα για μένα την επόμενη κιόλας μέρα. Όχι όλοι. Κάποιοι. Όχι Αυτό όλη. λέω. Όχι Αυτό λέω. Την επόμενη μέρα mm -hmm. ε, φάνηκαν, φάνηκε η αμηχανία των συναδέλφων. Γιατί δεν ήταν ενήμεροι. Εκτό αν ο Βαρδινογέννη και ο Μπόμπολο είναι συνάδελφοι, οπότε έτσι συνάγεται ένα ακόμη συμπέρασμα. Λέει εδώ ένα ακροατή, Πουντού Νάτο, ότι από το Αμπουντάμπι εργάζομαι στο εξωτερικό με τη βοήθεια τη κρίση. Αλλά από χθε μαζεύω τα βρακιά μου και επιστρέφω στην Ελλάδα για να απολαύσω τα καλούδια τη επιστροφή μα στι αγορέ. Ζήτω η τρέλα. Αμπουντάμπι, ακούει Ελληνοφρένεια, ο Νίκο είναι αυτό και παίρνει κουράγιο. Ένα άλλο ακροατή λέει. Ε, α, Δεν χτυπιέται σήμερα ο τουρισμός με, την, με τον αποκλεισμό του κέντρου που έχει κάνει η ελληνική αστυνομία. Δεν χτυπιέται η αγορά του κέντρου. Όχι, ε, αναρωτιέται ο κακαού από τα εξωτερικά και αυτός. Και ναι, σωστός λέει ο Σταύρο Στοδωράκη, ο Βάγκος το λέει αυτό. Ανάπτυξη, ντίντζεν, είναι ο ήχο από τα λεφτά που μετρούν οι τραπεζίτε. Από σα θέλω καλή σου μέρα Καλημέρα. Θέλω, ρε, θέλω να κάνω μια επισήμανση γιατί η αλητία μάλλον έχει περάσει και στη διαφήμιση. το ότι κάτι τήμερα κάτι μου έχουν περάσει διαφημιστέ περίεργε και έχει μια τελευταία διαφήμιση με ένα κανίβαλο πέρα που έχει να εργοστάσιο με ούζα, και πάει σε κάτι και του λέει σταματάμε σήμερα, τους φώτα, νερά, τηλέφωνα. ρε δεν είναι αυτό, είναι το μετά. Για σου όλη στην υγεία του Ε, Και να τη φάτσα αυτού Μετά που αφή, είναι όλοι μοιασμένοι στο τραπέζι και λένε για άσω φετικό του ανακοίνωσε ένα 20% ή όχι. 20 πήγε το κέρσμα. Μίωση ή αύξηση. Μίωση και <συμίωση> <τι> αύξηση. Αλλατία. Είναι φαίνεται διαφημιστέ να βρούμε το διαφημιστή, να το βάλουμε στο ποτάμι, στο τσίμε, κάποιο να βάλουμε διαθέσιμη πολύ τη μόνιδα. Του τσίρο θα είναι. Δεν έχει άλλο, σίγουρα το τσίμε. Θα ήθελα μια παραγγελία ή δύο ή τρει για την Παρασκευή. Λέγε Μαλκά. Μαλκά. Βγάλε Μαλκά. Είσαι μεγάλο κόπανο, το ξέρει. Κάτι okay. έχω ακούσει. Κέρνα μια μπουγάτσα με κρέμα, να γουστάρουμε. Ιδραυλικό είμαι εγώ. Ιδραυλικό. Ναι. Κέρνα μια μπουγάτσα με εργατοκόλλη. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Μέχρι πριν από 10 μέρε, με εντολή σαμαρά. του -ρου -ρου του. -του, -του. Γύρισε η γη, έτσι. Τώρα, ξαφνικά. Τώρα είναι με εντολή Κασιδιάρη. Τώρα, ό,τι γίνει με εντολή Κασιδιάρη. Τέλο. Τέλο. Δεν ξέρει τίποτα. Στο γραφείο του μέσα δεν ξέρει τι γίνεται. Δεν έχει καμία σχέση. Υπακούει και αυτό σε εντολέ Κασιδιάρη. Εντάξει, ακριβώ. Αποστολή μου. Δεν έχουμε όμω ένα σημείο τη συνέντευξη δεν το άκουσα. Σε Γιατί δεν περνάει Αυτό βάλτο γιατί θα το ψηφίσουμε, Πέρανε και δικές τους τροπολογίες Αυτό που παθόρουν στον κόσμο Και πάει και το συζητήριο ότι είναι αντισυστημική Τόσο πολύ αντισυστημική που πάνε νομοσχέδια Και τροπολογίες στο γενικό γραμματίο Της κυβέρνηση. Γεια σα, όπω όλοι. Έχω δικαίωμα να κάνω δύο-τρία Πρώτον, καλά κάνει και στέκεσαι περισσότερη ώρα μπροστά στο και το βλέπουν και βουλίζονται. Δεύτερον, ο δεν ήταν αυτό που έλεγε τον πρόεδρο τη Βουλή Πού είναι αυτή η ιστορία, την ξεχάσαμε. Καλά, ξεχάσαμε τον Καρατζαφέρη, δεν είναι ότι ξεχάσαμε αυτό. Ξεχάσαμε τον Καρατζαφέρη. Δεν ασχολείται και Ευτυχείτε, βγαίνουμε στις αγορές Μην ξαναπείτε τίποτα. Προσθήματα θα δρώμε. Το λοιπόν. Τότε, με το που βγαίνουμε στις αγορές κάθαν διαφημίσει για τα φάρμακα. Μπράβο, το λοιπόν, ξέ... Μην κάτι και ναι. δεν έχουμε που να αποτανθούμε. Ελληνικό φάρμακο. Σε περίπτωση που σου έρθει απότομο το ότι βγαίνουμε στι αγορέ, <κυρίζει> να πα εκεί, στου φίλου του Τσίπρα. <κυρίζει> <κυρίζει> <κυρίζει> <κυρίζει> <κυρίζει> <κυρίζει> <κυρίζει> Μπερδεύτηκα, μπερδεύτηκα. Μετά με τα... απόδειξη ότι έχει το Τσίπρα στα πράγματα, με... ολόκληρη η διαφημιστική καμπάνια έχει κατακλείσει την αγορά. Η διαφήμιση του Γιανακόπουλου. Σε ε... λίγο θα ελέγχουν και τα νέα, αυτή και το βήμα. Δεν ε... μπορώ να καταλάβω. Με τη Χούντα και με τη δεκαετία του 50. Τι λε, Ξέρει τι νόμοι θα βγουν τώρα. Ότι κάθε κομμουνιστή είναι κακό τη δημοκρατία και θα διώκεται. Αυτό Ενώ τι είναι, καλό. Θα... Φύρα είναι. Αυτό περίμενα από μου από να πάνε ράβει. με την Ευρώπη οι να γίνουν χρήσιμοι έλεο. Χρήσιμη η δημοκρατία. Όλοι με την Ευρώπη των φασιστών, τον Ρε παιδιά να; Να. Η Ελλάδα ξαναμπαίνει στον διεθνή χάρτη. Να. Να. Ξαναγίνεται ισότιμη και κυρίαρχη. Το λέω Παιδιά να. Η Ελλάδα μπαίνει στον διεθνή χάρτη γιατί έχει βγει για τους γνωστού λόγους. Ο Άρη Πιλιοτόπουλο διεκδικεί τη δημαρχία τη Αθήνα. Όχι, το είπε ο ίδιο χθε, τη Καμπούλ. Πάτε τώρα να αναλάβετε την Αθήνα. Αφού κάθε τόσο. την Αθήνα, την Καμπούλ. Κάθε τόσο, θα σου πει να αναδυνάζετε. Να κοιτά το πρωί, σε 6 ώρα το πρωί, α πούμε, και μέσα στην Πανεπιστημίου Σκαϊβόβα. Καμπούλ. Καμπούλ. Δεν ήταν κάτι μήτρελο αυτό που είπε. Ε, δεν είναι κακό στον τουρισμό. Δεν κάνει αυτή η δήλωση κακό στον τουρισμό. Να λε την πρωτεύουσα τη χώρα που βγήκε στι αγορέ. Καμπούλ είναι ένα θέμα. Ο Άρη Πιλιοτόπουλο αυτά. Κατά πώ τον βολεύει, και ξαναλέω, είμαστε μόνο ένα, είμαστε μόλι ένα μήνα και κάτι από τι εκλογέ. Οπότε, με δεδομένο ότι κάθε μέρα βγαίνει και σε ένα παράθυρο, έχει πάντα να πει κάτι πάρα πολύ καλό. όπως για το μαύρισμα ή για την καθαριότητα και καθαρότητα τη ψυχή. Θα το ακούσουμε και σε λίγο γιατί ήταν μια από τι δηλώσει που μα εντυπωσίασε σήμερα. Μα εντυπωσιάζουν, ναι, ακόμη κάποιε δηλώσει ανθρώπων που διεκδικούν τα δικά του. Ο Σαμαρά. Ο Πρωθυπουργός της χώρας θα υποδεχτεί την Αγγέλα Μέρκελ. Νωρίτερα, νωρίτερα, πριν ένα χρόνο πότε ήτανε, είχε ξαναυποδεχτεί την Αγγέλα Μέρκελ και είχε δηλώσει. Η Καγκελάριος εξέφρασε την απόφασή της να βοηθήσει την Ελλάδα mm, Πολύ ευχαριστώ αυτό. και ακόμα κατανόησε την ανάγκη να πάρουν τέλο σύντομα οι δοκιμασίες του ελληνικού λαού. Σε ευχαριστώ, Η Καγκελάριος εξέφρασε την απόφασή της Να βοηθήσει την Ελλάδα. Αχ, ματαιώτη, τα πάντα ματαιώτη. Βέβαια, ήταν λάθο όλη η δήλωση. Εξέφρασε την απόφασή τη να βοηθήσει τον Σαμαρά. Να βοηθήσει τα δύο αυτά κόμματα και το Πασόκ που κάνουν όλα αυτά που θέλει η Άγγελα Μέρκελ. Αυτό έπρεπε να πει, δεν το είπε. Αντί για Νέα Δημοκρατία, αντί για Σαμαρά, αντί για κόμμα μου, έβαλε τη λέξη Ελλάδα για να μπορούμε όλοι να συνεννοηθούμε. Ή τώρα, όπω κάθε φορά, σε αυτό το κόμμα, στην απέναντι ακριβώ όχθη. Και από εκεί και πέρα, έρχεται σήμερα η κυρία Μέρκελ. Πρέπει να πεθάνει μαζί με το χθε. Εγώ να πω αλλά περισσότερα. Πολύ καθαρά και πολύ ξάστερα έκανε μία δήλωση. Νομίζω εκφράζει πάρα πολλού Έλληνε. Όχι θα λυθεί τίποτα, αλλά ό,τι κερδίζει κανεί, καλό είναι. Και η περίφημη δήλωση Πιλιοτόπουλου, άλλη μια φορά έτσι για επανάληψη. Πώ λοιπόν δεν είμαι συγκρουσιακό, Συγκρουσιακό είμαι και παραείμαι. Έχουν μπερδέψει την αξιοπρέπεια με το ασαλάκο του προφανώς εγώ θέλω να είμαι καθαρός και ευπρεπής γιατί εγώ πιστεύω ότι ο οποίο προσέχει την εμφανισή του πάνω απ' όλα έχει καθαρή ψυχή <κυρίζει> δεν μπορείς να είσαι εντός αγωγικών φρόμικος και από την άλλη πλευρά να μην υπάρχει κάτι το ατιμέλητο συνήθιος στην ψυχή δέχομαι εγώ πιστεύω δηλαδή ο, καθ... ο πολιτικός προσέχει την εμφανισή του Από ευπρέπεια και από αξιοπρέπεια, μόνο και μόνο γιατί έχει καθαρή σκέψη και πάνω απ' όλα καθαρή ψυχή. Και καθαρή σκέψη και καθαρή ψυχή, 2 σε ένα. Αν είναι περιποιημένο, αν δεν είναι, δεν έχει τίποτα από αυτά. Κάπω έτσι, πολύ αισιόδοξα, φτάνουμε στο τέλο για σήμερα. Καλώ να τη δεχτούμε. Να είναι για το καλό των Ελλήνων, δεν το συζητάμε. Θα είναι. Ε, εδώ φτάνουμε στο τέλο, γιατί έχουμε τι παραγγελίε του λάου, Αμέσω μετά Γιάννη Παπαδόπουλο και στι 3.30 για να Γεια σα. Θέλω μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Θα ξεκινήσεις με νότι την παλάτα του Κυρμένιου. Με του θα... Κυρμένιου. Ποιος είναι ο κυρμένιος? Α, Εμείς είμαστε. Τέλος ο πάρων. Κυρμένιος που το λέει αγγλαιωμένοι α πούμε. <laughs> Ας ά... η μαλακή του λοιπόν άσχεται. Για το σφαγκανάκι εσένα. το κι άλλο. Μια για Παρασκευή και επειδή και έχει πει ο με 13 λέξει. Αν ξυπνήσεις μονομιά, ανάποδα Ότι έκατσε 13 είναι. λίγανε τα ξεράδια και πονάνε τα και Στη ζωή στο ρήμα δυο. Ε, σήμερα μίλησε η Σπυράκη στον οικονόμο και στον Λιριτζή Και είπε ότι ο Σαμαράς πήγε στην Ευρώπη και έφαγε αρνήσεις Θέλω σε παρακαλώ να γράψει έφαγε αρνή Να κόψεις το αρνήσεις και να γράψεις ένα μπ στο τέλος Έλα να σου πω παραγγελία πασχαλιάτικη Αυτή η βρωμιάρα που έλεγε για το Σαμαρά που τον είδε να, να τρώει αρνήσεις και κάτι τέτοια ε, το αρνή το, το σίσ και βάλτε το αρνή Κόλλησε το μεγάτι πασ Αυτό το βήμα το έκανα γιατί είδα το Σαμαρά από τον Αύγουστο του 12. την πρώτη μέρα που πήγε στο Βερολίνο και συνάντησε τη Μέρκελ εκείνη τη μέρα που έβρεχε τον είδα να διαπραγματεύεται, τον είδα να τρώει αρνί. <Κι> και το κάνει καλά Πρώτη φορά βλέπω αρνή να βιάζεται να έρθει το Πάσχα Μεροδούλη, ξενοδούλη, δερνάνουλη αφέντες δούλη, ούλη δούλη Και μ' αφήνα νηστικό και μ' αφήνα νηστικό. Παραγγελιά για την Παρασκευή. Λέγε. Αυτή που ήθελε να μάθει και να της πεις, και εγώ είναι ο Μπουμπούκος. Ναι. Ταυτόχρονα με τον Δέγκο και το Φέρμα που γελάει στο τηλέφωνο και λέει, «Όχι, μη μου το λες». Έλα, μου ωραία αποστολή. Έλα. Εγώ σε παρακαλώ και σε ξαναπαρακαλώ να μου απαντήσει ποιανού λαγό είναι ο Μπουμπούκος Και επιτέλου το βρήκατε με το θύμιο χθε. Τι βρήκαμε? Πιανού λαγό είναι. Το βρήκαμε εμεί? Το βρήκαμε εμεί. Πιανού είναι. Μη μου το λε, τι σου λέει, κάθονται. Δε, δεν αμφέβαλα ποτέ ότι είσαστε πάρα πολύ έξυπνοι. Είμαστε πάρα πολύ έξυπνοι. Όλο οι ειδήσει μου δίνεις Πολύ εργατικοί. Πιανούλα λαγό είναι. Πιανούλα είναι". Το μη μου το λε, ρε, τι σου λέει, κάθονται. Το βρήκατε εσεί, το βρήκατε. Τι είπαμε, δεν θυμάμαι. Είπατε στον κόσμο να τα ακούσει. Τι είπαμε, δεν θυμάμαι. Τι σου λέει, Μωρέ, να ακούσατε. Αυτό επίση που είπατε. Των εταιριών, των πολυεθνικών, ποιανού λαγό είναι. Αφού το βρήκατε. Ε, τι πώ το βρήκαμε, ποιο είναι, πες το. Όχι, μη μου το λε. Τι σου λέει, Το είπατε και δυνατό και με φωνάζει. Μα είναι τέτοια είδηση και πέρασε μπροστά μα και δεν πήρε μυ χαμπάρι, είναι. Τον χρυσαυγητών λαγό είναι, του κρατζαφέρι, πιανού. Αλίθεια! Μη το λε, τι σου λέει, Κάστα να ακούσω! Έλα μωρέ, αφού το είπατε! Το είπαμε πιο απλά όλα είπαμε, ξέρεις πως θα λέμε? αφού το είπατε! Ω, α, α, α, όχι! Όχι μη μου το λε! Τι σου είπε, ρε! Δεν μου το είπε! Αν οφόρει κατωφόρει Αν η φορει κάτι φορει Και με κάμα και βροχή Ως που μου βγαίνει η ψυχή, είκοσι χρόνο γομάρι, σήκωσα όλο το ταμάρι και χτίσα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησιά, του χωριού την εκκλησιά. Για την Παρασκευή αφιέρωση, τη Βάνα Μπαρμπά να λέει στη μία ότι έπρεπε να χάσουν οι άνθρωποι τις δουλειές τους. Η οικονομική κρίση εσένα σε άγγιξε πολύ. πολύ. Ε, δεν φοβάμαι να το πω. Ε, έχουμε, έχω πέθει πολύ μεγάλες ζημιέ. Ουσιαστικά ό,τι είχα χτίσει το έχω χάσει. Αλλά εδώ θέλω να πω και στον κόσμο που μας βλέπει ότι ό,τι χάνεται είναι, πρέπει να χαθεί. Σω δεν ήμασταν άξιοι να το κρατήσουμε. Και την άλλη που κλιγόταν ότι παίζουν Τούρκικα και δεν βρίσκουν οι Έλληνε στο οποίο η δουλειά. Ήταν το έλλεινε στο οποίο. Ότι η Βάνα Πάρμα είναι μέσα στου, ότι θα βάλει την δουλειά. Αυτό, ακριβώς, okay. Ότι αυτό είπε ότι η Βάναση δουλειά. Α, το το ταλέγιο τη περίμενε. Α, ήταν μαζί α, το κουβάλα για το έχει την τσάντα, αλλά δεν υπήρχε παραγωγή για να το ξεδιπλώσει. Θα έπρεπε να απαγορέψουν να υπάρχουν τα Τούρκικα, να το, ξυπνήσουν αυτοί που είναι οι Υπουργείο για να σταματήσει πια αυτή η υλασία. Να απογορευν τελείω και να μπορούν να ξαναβρούμε τη δουλειά μα. Μενοχλείο ότι είναι καλέ Στυχώς, και το χειρότερο απ' όλο τρώνε το ψωμί μα. τα δεν τα επιτρέπουμε. Έλεος πια, γιατί. θύμα, θα θα Θα από τα δουνιάς Ένα να σου πω, αύριο μια αφιέρωση Την Τι Τιτίνη, για την αφιερωμένη στην πρώην εγκόμενα μου Την Τίτη? Ναι, ναι αυτή... Η Τατιάνα, η Πεύτωβα Αυτή είναι, την Τζιτζινοπέρνοβα Ήταν εγκόμενα σου αυτή? Όχι, είναι στην πρώην μου Όχι ότι ήταν εγκόμενα μου αυτή Τι σχέση έχει τότε η πρώην σου Απλά της άρεσε πάρα πολύ φωνήσου σε αυτή τη φάση Και μου λέει πάρ' το τηλέφωνο να τη βάλει. Τίτι! Πώς? Τιτι είναι τι, η! Δεν ακούω! Δεν μ' ακούτε! Ναι! Ναι! Να ήθελα! Ποιον? Η Τατιάνα! Μισό τα εδώ! <Το> η Τατιάνα είμαι! Ναι μ' ακούτε! Πες μου, έλα! Τι να πω! Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε! Η Τατιάνα είμαι! Τι τι θέλω! Τι Τατιάνα την οργανίδη θέλω! Η Τίτι <Το> είμαι, πέφτοβα! Πες μου! Τι πες μου να δεις, τι μου λες τώρα! Τι θες εσύ! Η Τίτι <Το> Ε, μου Δεν μου την τίστη μου Ε, όχι και μαλάκας. Ε, μαλάκας είσαι, πως του λέω την κόρη μου θέλω. εδώ την έχουμε την κόρη σου, τι, τι θες. Ε, κάτι το θέλω. Το ξέρεις ότι έχει μπλέξει με κάτι παλιό παρέες. Αλλά αυτό είναι σίγουρο, αλλά πια θα... Πάνε και τρέχουν σε κάτι τοπικές οργανώσει του λαό Του Λα... Για μαζί μου. με κάτι άλλο μαλλαγισμένα, καραφλά. Να σου πω. Πάνε και τρέχουν φωνάζουν για την Ελλάδα. Λοιπόν, σέλλε και υπογράφουν κάτι ψέφτηκα χαρτιά. Α, ναι. Για να δείξουν ότι έχουν υπογραφέ. Ψέφερε και υπογραφέ θα, θα, θα, κάνουν... θα κάνουν αυτή καλλιγραφία, μια έτσι μια αλλιώ. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα... Πού έχω πάρει την ελεύθερο. Εγώ πάρω την κόμμα εγώ. Στο κινητό την πήρε. Ναι. Εδώ είναι η κινητό, δηλαδή πήρε. εγώ, κινητό δεν είναι. Κινητό είναι. Την τρίτη μεταξύ μα τη χρειαζόμαστε στο κόμμα, δεν μπορώ να τη δώσω. Ποιο κόμμα καλέ. Έχει μήκο κόμμα. Στην οίκονό γη μου. Εδώ η τοπική του λαός, στη Μύκονα είμαστε. θα <χωσανετρυνάνια> με Εγώ τώρα να με δεις, είμαι με παρεώ. Χειμώνα έξω, ε! Αλλά είμαι μίκονα, τι να κάνω. Είμαι με το παρεό και το μπουστάκι, φαντάσου. Το μπουστάκι φορά, να σου πω τώρα. Λοιπόν, έξα την πλάκα. Πε μου σε παρακαλώ, εγώ και, την κόρη μου. και με το βόδι, άλλο κι άλλο πόδι, όργονα στα ρέματα. Τα φέντω στα στρέμματα Και στο πολεμόλα για όλα Κουβαλούσα πολύ βόλα Να σκοτώνω τη λαή, Για τα φέντη το φαΐ Να σκοτώνω τη λαή, Για τα φέντει το φαΐ Ξέρεις που πήρας? Δεν λινοφρένια Ναι, <σένα> <σένα> <σένα> ναι. <σένα> Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις Τι <σένα> σου πω <laughs> Δεν μου λες, Δεν θα μου τη δώσεις την τετιά να Εδώ που πήρε μάλλον όχι. Μάλλον όχι. Και το τηλέφωνο της τετιά να δει το εσύ; Ναι, γεια σας. Γεια σας. Σας παρακαλώ, παίρνω το τηλέφωνο του κινητό της κόρης μου και βγαίνετε εσείς συνέχεια. Και δεν είναι πλάκα αυτό που κάνω εγώ. Την τίτ, θέλετε πάλι. Άλλη ναι ανέβη τη κόσμο μου παίρνω. Ε, μάλλον κάποιο λάθο παίρνετε. Ακόμα κοβητεύεται τώρα. Όχι, η κόρη σα είμαι, μέσα κολονεύουν. Να μαμάει τι τρέχη. Κατάλαβε τιλέφωνο σου. Σουμιάζω γιατί. Όχι, καλεσμού μία δεβημένη κόρη μου είναι μακριά. Και έχω ανησυχίσει και δεν κάνω πλάκα εγώ τώρα. Εγώ θα χανοη και μόνο που την έστειλα στη εικόνο. Λέγεται. Τι είσαι, παιδιά, γιατί κάτι έχει γίνει με τα νούμερα έχουν εμπεντευθεί. Ποια νούμερα. Σα τι είναι εκεί του πήρα. Εδώ είναι η τίτι, Είσαι... Το τηλέφωνο τη Στήτη είναι αυτό, είμαι ο φίλο τη Τίτη εγώ. Α... Εγώ την έκανα κουμμάτω το βράδυ αν θε να ξέρει που είναι το φορέ μου... τη. Στο κρεβάτι είναι ακόμα που χρέτη στην έχω ξεχαιώσει. Ε... Δεν μπορεί να φανταστήσει. Είμαι πολύ καλό αυτό. Και πολύ γρήγορο. Δεν γίνεται αλήθεια τώρα πρωί πρωί, μου. Δεν γίνουμε αλήθεια. Ελληνί, γυναίκα. Συγνώμη, ελικρινή. Καλέσον θα σα στείλω κάποια στιγμή το κλειδί γιατί την έχω με τη χειροπέδα στο κρεβάτι. Να πάτε εκεί στη εικόνα να την πείτε να αν ξεκλιδώσετε. Εγώ φεύγω. Αιδε θύμα, αιδε ψώνιο, αιδε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσει <Τι> μονομιά, θα θανάποδα ο ντουνιά. Αιδε θύμα, αιδε ψώνιο, αιδε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσει μονομιά, θα θανάποδα ο ντουνιά. Θα θανάποδα ο ντουνιά. <Παλή> από Έλα. Να σου πω τελευταία φορά που θα σε ακούσει από εδώ είναι την Παρασκευή. Θα μου βγάλει το παππάζο γκρου. Το αρχατείο στα μηχλικά. Αχελάδε αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ γιατί με έμαθε και εξέρευε. Θέλω να σέρεο που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ. <Στιώ> και Αυτό... να μην είσαι <αφατύομαι>, γυμπορθέρο. <γλυκιά. Παλή> Αχελάδε. <Παλή> Θα στο πω πριν λαλήσεις πετεινώ Δεκατρεις φορές μ' αρνιέσαι Με κβιάζεις μου κολλάς Σαν τον όθο με πετάς Μα κι απλάνο μου κρεμιέσαι